Στοίχη 57 66, γέννηση του Ιωάννου. 57 Η στην Ελισάβετη δε συνεπληρώθη ο χρόνος των εννέα μηνών, για να γεννήσει αυτή και γέννησε παιδί αρσενικών. 58 Και ήκουσαν οι γειτονές της και οι συγγενής της, ότι ο Κύριος έδειξε μέγα και θαυμαστόν το ελαιόστου εις αυτήν, εφόσον ιστόσον προχωρημένην ηλικίαν της και τέκνων, και έχερον και αυτή μαζί τη, 59 και συνέβη την 8η μέρα να έλθουν πάλι οι συγγενείς και οι γείτονες για να κάμουν περί στο πεδίο. παιδίον. Και λογάριαζαν να το ονομάσουν από το όνομα του πατρός του Ζαχαρίαν. 60. Και η μητέρα του παιδιού, φωτιζωμένη από το πνεύμα του Θεού, απεκρίθηκε και είπεν, «Όχι, δεν θα το ονομάσετε Ζαχαρίαν, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης». 61. Αλήπανε εκείνης αυτήν, ότι δεν είναι κανεί στην οικογένειά σου που να ονομάζεται με το όνομα αυτό. 62. Ρώτων λοιπόν με νεύματα και σχήματα τον πατέραν του, σαν τι όνομα ήθελε να το ονομάσουν. 63. Και εκείνο, αφού εζήτησε μικρόν πίνακα, έγραψε να φτάσει ακριβώ τα λέξει: Ιωάννη είναι το όνομά του, και θαύμασαν όλοι για την παράδοξον συμφωνία του Ζαχαρίου με την Ελισάβετ. 64. Íνιξε δε αμέσω το στόμα του Ζαχαρίου και λύθη η γλώσσα του, και ομίλη πλέον ελεύθερα δοξάζων και ανυμνών των Θεών. 65. Και όλου, όσοι κατοικούσαν εκεί τριγύρω, του εκυρίευσε φόβο από το θαύμα αυτό, και διεδόθησαν όλα τα συμβάντα αυτά τα αναφερόμενα στην ονομασία του πεδίου και στην θαυμαστή θεραπεία τη αφωνία του πατρός του, ει ολόκληρον την ορεινή περιοχή τη Ιουδαίας. 66 και όσοι τα ήκουσαν τα έβαλαν μέσα στην καρδία των και τα εχάραξαν βαθιά στη μνήμη των λέγοντες Ύστερα από όλα αυτά που έγιναν στην γέννησή του, τι θα γίνει άρα για το πεδίο αυτό εις το οποίο η πρόνοια του Θεού εδείχθη τόσον θαυμαστή και πράγματι η προστατευτική χείρ του Κυρίου ή το μαζί Του.